Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ξεκάθαρες απαντήσεις ζητούν από την Εγνατία Οδό ΑΕ, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες της καβάλα για την κατασκευή του δρόμου που θα συνδέσει τη δράμα με την Εγνατία Οδό και προτείνεται να περάσει μέσα από το αισθητικό δάσο του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Καβάλα. Σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταλλουργική βιομηχανία κεφαλόβλησης με τους εργαζόμενους να ανησυχούν σοβαρά για το μέλλον της, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων Δημήτρης Δόντης. Έρτη Πύρου Κώστας Παπαθεοδόρου. Στη σύλληψη ενό 59χρονου προχώρησε προχώρησαν αστυνομικέ αρχέ στα Χανιά σε βάρος που εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη από τι Βελγικέ Αρχέ. Ο Σύριος κατηγορείται για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση, τέραση τρομοκρατικών πράξεων σε Ευρωπαϊκό Έδρο, παράνομη διακίνηση ατόμων και πλαστογραφία. Ερτ Χανίον, Κατερίνα Πολύ. Ερώτηση προ τον αρμόδιο Υπουργό Υγεία για τα προβλήματα και τι ελλείψει του Κέντρου Υγεία Δημητσάνα Αρκαδία κατέθεσε πρόσφατα ο βουλευτή Αρκαδία τη Νέα Δημοκρατία Κώστα Βλάση ο οποίο και ζητάει τη μετάβαση τη ηγεσία του Υπουργείου στη Δημητσάνα για σχετική αυτοψία. Για την Ερτρύπολης, Στάβο Ζορμπαλάς. Θέμα χρόνου είναι πλέον η λειτουργία θεραπευτικής μονάδας κανά τον Πύργο, που αποτελεί χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Ήδη ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού, ενώ αρχικά η μονάδα θα καλύψει 120 θέσεις θεραπείας. Ερτ Πύργου, Χρήσους Πευρία. Στη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το συνέδριο τη ΚΕΔΕ στο Βόλο, παρουσία του Υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή. Κινητοποίηση έξω από το χώρο διεξαγωγή του στο ξενία του Βόλου έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στους οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση. Για την ΕΡΤΒΟΛΟΥ, Μαρία Δημητρίου. Σκληρή αντιπαράθεση με φραστικέ επιθέσει και έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων και μελών τη Οικονομική Επιτροπής του Δήμου, χθε, κατά τη συνεδρίαση του σώματο, μια αφορμή την καθυστέρηση που υπάρχει όσον αφορά στην καταβολή των επιδομάτων που προβλέπει ο νόμος για του πληγέντε τη Καλαμάτα από την πλημμύρα τη 7η Σεπτεμβρίου. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα, Βαγγέλης Ποτέα. Ενώπιον του ανακριτή πατρών θα βρεθούν σήμερα οι συλληθέντε για την υπόθεση παράνομων ελληνοποιήσεων βρεφών. Με σκοπό την απόκτηση άδεια διαμονής σε Πακιστανούς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σχηματίστηκε σε βάρος ενός εξυντάχνου συμβουλογράφου και δύο γυναικών Ρωμά. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και άλλα άτομα. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας. Τη δυνατότητα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δωδεκανήσου της δημιουργίας αίθουσας διδασκαλίας για τα μικρά παιδιά στο χώρο του κέντρου προσωρινή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Οδού Αυστραλίας εξετάζει ο Δήμος Ρόδου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο φιλοξενούνται 16 παιδιά ηλικίας από 6 ως 12 ετών για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Όλος ο ιατρικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Καστοριάς λειτουργεί και συντηρείται κανονικά απαντά στην ΠΟΕΔΗΝ ο διοικητής του νοσοκομείου Βασίλειος Αντωνιάδης από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Μεγάλη διάκριση για τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακή Βιολογία του ΙΤΕ, καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, ο οποίο είναι ένα από του μόλι 45 επιστήμονε από όλη την Ευρώπη που θα χρηματοδοτηθούν από το υψηλού κύρου πρόγραμμα για την πρόθεση τη καινοτομία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα. Από την ΕΡΔΙΡΑ Κλίου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τα αποτελέσματα από την αύξηση των Τούρκων επισκεπτών είναι εντυπωσιακά. Άγγιξαν το 68% όπω αναφέρουν οι φορεί του τουρισμού. Για την Ερτεγέου, χάρη Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για πέντε μήνε στη Μόσχα με την έκθεση Αιγαίων: Η γέννηση ενό αρχιπελάγου. Η έκθεση προβάλλει με ιδιαίτερο τρόπο μέσω τη γέννηση και εξέλιξη του Αιγαίου την πολιτισμική ιδιομορφία, τη μοναδικότητα και τη φυσική ομορφιά των νησιών. Για την ΕΡΤ Αναστασία Σπεριδάκη. Σε 8 κτίρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης γίνονται παρεμβάσεις με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο με διαχειριστή, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι προϋπολογισμού 759.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται 100% από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χάρτη. Πρόγραμμα Οικιακή Κομποστοποίηση θα εφαρμόσει το επόμενο διάστημα ο Δήμο Καρδίτσα σε συνεργασία με την Παδίθ. Στο Δήμο θα λειτουργήσουν πιλωτικά 156 κάδοι κομποστοποίησης με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη την επιτυχημένη ενέργεια Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρί ατυχήματα σε 27 πόλει τη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Φλώνα και το Αμίντεο, διοργανώνει για 10 συνεχόμενη χρονιά το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνο Μιλονά για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαγιαδάμου. Δύο προγραμματικέ συμβάσει ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων σων, προκειμένου η Περιφέρεια να εκπονήσει μελέτε για να πραγματοποιήσει παρεμβάσει, εργασίε αναβάθμιση και εξυγχρονισμού σε δύο τη Κέρκυρα. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Λικ η πρωτιά για το παραμύθι περιπέτειε τη υγιεινοπαρέα που έγραψαν μαθητέ τη 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού στον 16ο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Εταιρεία Τεχνών Επιστημίση και Πολιτισμού Κερατσινίου. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στι 6.30 το απόγευμα στο Πολιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη από την Αρκοζάνη Μάκη Νασιάδη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια